Ούτε την υπομπή τροφεί για σκέψη. μαγειρεύουν ο Απόστολο και ο Χριστός your χαρά for me του ain't got no τέταρτο επεισόδιο the way και είμαι ο i μαζί μου no chance για σε όλους και όπως σε κάθε επεισόδιο έχουμε δύο θέματα και πάλι σήμερα για συζήτηση εγώ έχω φέρει ένα θέμα από την εφημερίδα The Independent είναι αγγλική εφημερίδα δεν κάνω λάθο mm -hmm. και ο απόστολος έχει φέρει ένα θέμα ελληνικό από την ελευθερωτυπία για... είναι ελληνικό θέμα για ελλην... είναι από ελληνικό από ελληνική εφημερίδα για ελληνικά θέματα okay. θέμα. okay. ε, οπότε ας περάσουμε σιγά σιγά στα θέματα να μην χρονοτριβούμε οκ okay. Ας ξεκινήσουμε με μένα, με το δικό μου θέμα. Όπως είπα, εγώ έχω φέρει ένα θέμα από την εφημερίδα The Independent. Το θέμα αφορά μια στατιστική έρευνα που έγινε σε νεαρά κορίτσια. Σε γύρω στα 1100 ήταν τα άτομα που έγινε ε, η στατιστική έρευνα. Και αφορά θέματα εμφάνισης. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν τα κορίτσια είχαν να κάνουν με το αν θα άλλαζαν κάτι στο σώμα τους, πώς θα το έκαναν αυτό και για ποιους λόγους. Της είναι ναι, θα άλλαζα κάτι. Σε πληροφορότητα το 95%, ναι. τώρα περνάω σε κάποια αποτελέσματα έτσι, mm -hmm. το 95% από 16 έως 21 χρονών είπαν ότι θα άλλαζαν κάτι στο σώμα τους. Το περίμενα. 95% έτσι. Πάρα πολύ μεγάλο. Ε, το 33% από αυτό θα ήθελε να είναι πιο αδύνατο, δηλαδή να έχει πιο λεπτό σώμα. Δηλαδή το 33% αυτών που είπαν ότι θέλουν να αλλάξουν, ναι. είπε ότι θα ήθελα να είναι πιο αδύνατη. Ναι. Okay. Το 15% θα προχωρούσε σε πλαστική για να αποκτήσει το τέλειο σώμα. Okay. Μιλάμε πάντα για 16 με 21 χρονών, έτσι. Mm -hmm. Αλλά αυτή η μόδα παρουσιάζεται και σε μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι, Πόσο το... θα σου okay. πω, το 12% ηλικίας από 11 έως 16 χρονών σκέφτεται να κάνει επικίνδυνες επεμβάσεις σαν ε, στο στομάχι, α πούμε, μια επέμβαση που είναι για το στομάχι... Ναι, ναι, κατάλαβα. Που Δεν... ουσιαστικά ρυθμίζει λίγο το την όρεξη για να μπορείς να δυνατίζεις πολύ. Ναι, ε, σου κλείνεις το μάχη σου. αυτό που λέμε έκλειση το μάχη σου. Ναι, ε, αυτό. Και όχι μόνο αυτό, μιλάμε και για πλαστικές και το 5% από... Ε, το 5% από ηλικίας 11 μέχρι 16 mm -hmm. σκέφτεται και το πότοξ. Ηλικία, Τα τραγικά τι πράγματα έτσι. Τραγικά πράγματα έτσι. Να κάνεις χρήση, δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Ε, τώρα όσον αφορά το παράγοντα βάρος mm -hmm. τώρα ας το δούμε λίγο αυτό γιατί είναι σημαντικό. Ε, το 5% για 7 χρόνια κορίτσια τώρα μιλάμε, έτσι. Εφτά Εφτά θέλουν, θέλουν να γίνουν πιο λεπτές. Αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, έτσι. 5% εντάξει, εντάξει μικρό ποσοστό. Πάει. Αλλά όσο αυξάνεται ηλικία, αυξάνεται το ποσοστό. 12% σε ηλικίες 10 με 11, 27% σε ηλικίες 11 με 16. Δηλαδή, μιλάμε για μία τάση που φαίνεται ότι, ξέρεις, όσο μεγαλώνει το κορίτσι, το ο, ο, ο παράγοντας βάρος ε, παίζει σημαντικό ρόλο... Ως <Και> σημαντικό ρόλος πάντως, στην εμφάνισή Όσο μεγαλώνει το κορίτσι ο παράγοντας βάρος αρχίζει να το βαραίνει. <Και> ναι, άμπτωνα. <μπράδυ. Και> Τώρα στο άρθρο παρουσιάζονται και ορισμένες γνώμες που σχολιάζουν το, το θέμα αυτό. Από ειδικούς α πούμε. Mm, ναι, από ειδικούς που έχουν κάνει την έρευνα. Για πες. Λοιπόν, ε, μια γνώμη αναφέρει ότι τα νεαρά κορίτσια έχουν μια μη ρεαλιστική άποψη για το τι σημαίνει ομορφιά. Και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Επίσης αναφέρεται ότι τα νεαρά κορίτσια βλέποντας ορισμένα πρόσωπα στα, στα media, στην τηλεόραση, τα περιοδικά, προσπαθούν να συγκρίνουν τον εαυτό τους με αυτά. Στην πραγματικότητα όμως οι εικόνες αυτές δεν είναι αληθινές. Δηλαδή οι περισσότερες, αν όχι όλες, είναι επεξεργασμένες ψηφιακά. Και αυτό πολλές φορές είναι αληθινές με αποτέλεσμα να προκαλούν ζημιά στο άτομο το οποίο έχει κάνει όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε δει νευρικές αμφιλεξίες και δηλαδή, Α. μια επικίνδυνη εικόνα δεν φαίνεται την τηλεόραση. Okay. Οπότε λένε ότι επειδή αυτές οι εικόνες δεν είναι αληθινές και αυτή την εικόνα βλέπουμε τα mm -hmm. νεαρά κορίτσια mm -hmm. και έκουσα πρότυπο σαν είδωλο τέλος πάντων, οπότε λέει κάθε σύγκριση μαζί τους είναι ατοπική και άστοχοι. Δεν υπάρχει λένε, αυτό πράγμα και δεν μπορείς να το φτάσεις και αν προσπαθείς να το φτάσεις θα κάνεις στον οργανισμό Εννοείται. Οπότε πάνω κάτω αυτό αναφέρει η έρευνα και ταιριάζει και λίγο πολύ με, ας πούμε ας στα δικά μας, με νέες εκκομπές που υπάρχουν ναι, στη ΛΟΡΕΣ ναι. ή το Next Top Model που παρουσιάζουν ε, και εκνωστή οποίο... παρουσιάστρια τέλος πάντων ναι, μοντέλο. Αυτό που με πειράζει είναι ότι ε, αυτά τα πρότυπα έχουν περάσει στην καθημερινότητα των, ε, των κοριτσιών αυτών. Ε, κοίταξε να δεις εγώ όσο παρουσίσατε το άρθρο, να πούμε ότι δεν το είχα διαβάσει πιο πριν αλλά πραγματικά μου δημιουργήθηκαν δύο-τρεις προβληματισμοί τους οποίους σημείωσα και μετά είδα ότι παρουσιάζονται τα σχόλια που είπε από τους ειδικούς. Δηλαδή, ε, σίγουρα ε, σημείωσα και εγώ ότι αυ σε αυτό το πράγμα που λες αυτή την τάση, δηλαδή να γίνεται η κοπέλα από πάρα πολύ μικρή ηλικία να προσπαθεί να φτάσει ένα πρότυπο μοντέλου, σίγουρα για μένα προωθείται από τα μέσα μας γη σε ενημέρωσης. Μέσα από reality, μέσα από εκπομπές, μέσα από ταμπλόιτς και ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τον καλλιτεχνικό χώρο, δηλαδή τα πρότυπα που προβάλλονται πλέον είναι τέτοια. Και αυτό νομίζω ότι κάνει ζημιά. Επίσης όμως ένας άλλος πράγμας που δεν είδα να συζητιέται είναι τελικά ας πούμε για να φτάσουν τα κορίτσια αυτά και σε τόσο μικρή ηλικία όπως μέσα σε 7 χρονών α πούμε, μικρό το ποσοστό μεν, αλλά είναι σημαντικό έτσι το ότι υπάρχει, να έχουν τέτοιες ιδέες, μήπως τελικά και η οικογένεια παίζει κάποιο ρόλο, δηλαδή μήπως δεν έχουν γίνει συζητήσεις έτσι έπρεπε και όταν έπρεπε, ώστε η κοπέλα αυτή να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της και να πιστεύει πρωτίστως ότι έτσι πως είναι αξίζω κάποια πράγματα. Ωραία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω και όλος ότι για να θες να αλλάξεις πρέπει να μείνει πολύ καλά, να μην αισθάνεσαι πολύ καλά με αυτό που ήδη είσαι. Ωραία. Ε, σίγουρα η οικογένεια παίζει ρόλο και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι και το κοινωνικό σου περιβάλλον παίζει σίγουρα, ρόλο. Σίγουρα. Δηλαδή, ε, βλέπεις εσύ τους άλλους, τις, τις φίλες σου, α πούμε, τις φίλε σου οι οποίες είναι Ξέρω εγώ πιο αδύνατε, πιο όμορφες και έχουν ε, Διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους, α πούμε τα γόρια, οι φίλες ναι, σου, που είναι πιο, πιο όμορφες, mm -hmm. οπότε θέλει και εσύς να το κάνεις αυτό. Ή ίσως κιόλας να μην σε δέχονται στην ομάδα του άν δεν έχεις τις απόψεις με αυτές. δηλαδή να προσπαθούν να σε περιθωριοποιήσουν. Εκεί... Και κολλάει και η οικογένεια, έτσι, να σε προστατεύσεις σου έτσι, να πάρεις τις σημαντικές από και εκεί... απο... τις σημαντικές γνώμες. Είναι το θέμα να έχεις αναπτύξει ένα σταθερό χαρακτήρα ώστε να πεις ότι εγώ δεν δέχομαι πούμε, να κάνω ζημιάς στον εαυτό μου για να πετύχω αυτό το πράγμα. Mm. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει και η πληροφόρηση ότι τελικά γίνεται ζημιά. Έτσι που δεν νομίζω. δηλαδή, δεν νομίζω κάποιο κοντιτσάκι κορι... μικρό να τους ξέρει αυτό το πράγμα και να πάνα να το κάνει. Ναι, ωραία. Αυτό. Να τελειώσω λίγο το άρθρο λέγοντας ότι υπάρχει ένας νόμος στη Γαλλία που συμφίστηκε πρόσφατα που υποχρεώνει τους δημιουργούς φωτογραφιών και άλλων υλικών, τέλος πάντων, που υπάρχουν. Υπάρχουν φωτογραφιών. Ε, ναι, τον εξεργασμένων, ότι... Υποχρεούνται πια να αναγράφουν σε εμφανέ σημείο ότι το υλικό έχει επεξεργαστεί ψηφιακά. Ότι είναι μοταρισμένο δηλαδή. Ναι. Mm. Οπότε κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. <χαλίως> <κατά τη στιγμή. χαλίως> πρέπει να γίνει, γιατί αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δηλαδή το να βάζει τέτοιες ιδέες σε τόσο μικρά άτομα, επεμβαίνει στον ψυχισμό του δηλαδή, πιστεύω. Mm. Δεν είναι πολύ ασφαλές. Ωραία. Αυτά λοιπόν με μένα. Α περάσουμε στο δικό σου άρθρο. On your sleeve, so she'll believe it. Every passing second beckons and offers new opportunity. Live in the και μετά το πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τα κοσμικά παύλα καλλιτεχνικά και πώς αυτά επηρεάζουν την ελληνική και όχι μόνο πραγματικότητα, ας περάσουμε σε ένα λίγο διαφορετικό άρθρο χρήσιμο. Ε, τεχνολογικό, αλλά που συνδέεται άμεσα με την ελληνική πραγματικότητα. Ε, προσφάτως, λοιπόν, το αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το γνωστό ΕΔΕΤ, εξασφάλισαν τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα IPv6 Trusted Program της Google. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Αυτό το πρόγραμμα συνδέεται με, την, για να το πούμε πολύ απλά, με το θέμα που ψιλοπροβλημάτισε τώρα τελευταία την κοινότητα και της πληροφορικής αλλά και γενικότερα τον κόσμο ότι πρέπει να περάσουμε από το πρωτόκολλο IPv4 στο IPv6 το οποίο έχει να κάνει με τις διευθύνσεις στις δικτυακές που χρησιμοποιούμε στο διάφορα domain names. Να πούμε ότι όταν ε, εσείς πικτρολογείτε κάποια διεύθυνση στο, σε κάποιον browser όπως είναι το Google, το Internet Explorer, αυτό μεταφράζεται σε έναν αριθμό. Ναι, ουσιαστικά... Αυτός ο αριθμός είναι η IP διεύθυνση. Ε, αυτή η αριθμή είναι συγκεκριμένος πρωτο... πρωτοκόλλο που λέγεται IP v4 μέχρι στιγμής. Όπου ουσιαστικά εμείς προκρατολούμε το όνομα και μέσω μιας διαδικασίας που τώρα δεν είναι στα πλαίσια του ναι, ναι, σύγχρονα να το αναλύσουμε, μεταφράζεται στον αριθμό αυτόν. Λοιπόν, σε κάποια φάση διαπιστώσαμε, διαπιστώσαμε, το περίμεναν αυτό να γίνει, απλά τώρα αυτό το πλήρωμα του χρόνου, αυτές οι διευθύνσεις, αυτή η γκάμα διευθύνσεων μειώθηκε πάρα πολύ ε, απελητικά με αποτέλεσμα mm. να περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα μας τελειώσουν. Έτσι λοιπόν το πρωτόκολλο επεκτάθηκε στο IPv6, το οποίο θα αντιμετωπίσει κατά βάση αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Mm, yeah. Φυσικά εντάξει έχει και, άλλα, και άλλους παράγοντες, δεν είναι μόνο και μόνο γι' αυτό. Και okay, yeah, λίγο τη συνεργασία τώρα. Λοιπόν, στο εξής, οι τελικοί, χρ... τελικοί χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους της Google, ε, όπως το Search Engine, το Gmail, το Google Docs κλπ. Πάνω από το πρωτόκολλο αυτό, το καινούριο. Το νέο πρωτόκολλο αυτό θα δώσει όθηση στη δημιουργία καινοτόμων διαδικτυακών εφαρμογών θα συντελέσει ουσιαστικά στην υγιή και δυναμική επέκταση του διαδικτύου και επιπλέον η ΕΔΕΠ εξασφάλισε πρόσφατα απευθεία σύνδεση με το δίκτυο της Google για να μπορούν οι συμμετέχοντες να βλέπουν από πρώτο χέρι το πώς αυτή η υπηρεσία επηρεάζει τις διάφορες υπηρεσίες που ε, online υπηρεσίες προσφέρει η Google και να πειραματιστούν. Κατά βάση συμβαίνει για δύο λόγους, δηλαδή η συνεργασία αυτή ήθελε να εξεφαλίσει δύο πράγματα. Το ένα, να αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει μια τεχνογνωσία στην Ελλάδα πάνω στο θέμα αυτό και να μην μας έρθει ξαφνικά εδώ και να μην ξέρει κανένας τι να την κάνει. Και κατά δεύτερον να τα και από την Ελλάδα όπως και από άλλες χώρες για να δούμε πώς μπορεί να, γίνει, να εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα και στο δικό μας δίκτυο. Λοιπόν, σήμερα τι συμβαίνει, υποστηρίζουμε υπηρεσίες Routing, Security, Web Hosting, FTP κλπ. Συμβατές με το παλιό αλλά και με το νέο πρωτόκολλο, για να μπορούμε, όπως είπαμε, να υπάρχει μια μετάβαση ομαλή. Επίσης υπάρχει υπηρεσία 6-4 Relay, η οποία επιτρέπει σε IPv4 χρήστες, δηλαδή το παλιό πρωτοκόλλο τους χρήστες, να αποκτήσουν αυτόματα συνδεσιμότητα με το καινουριο πρωτόκολλο IPv6, μέσω μηχανισμού Tunneling. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα αυτά εμπίπτουν στη λογική που είπα να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση. Αυτό που θέλω να πω είναι, είναι ότι, έτσι πώς το, την καταλαβαίνω τη συγκεκριμένη ενέργεια, είναι ότι η Google προσπαθεί να εφαρμόσει σιγά-σιγά το νέο πρωτόκολλο και εμείς θέλουμε, μάλλον οι συγκεκριμένες εταιρείες, τα πανεπιστήμια δηλαδή, οι φορείες αυτοί. αυτοί, θέλουν να τεστάρουν αυτό το πρωτόκολλο έτσι ώστε να έχουμε την τεχνογνωσία, όπως λες και εσύ, να περάσουμε ομαλά αυτό. Και Εντάξει, στον απλό χρήστη αυτό δεν, δεν θα φανεί. Δεν θα φανεί. Ναι. Απλώς αυτό θέλω να καταφέρουν, να μην φανεί αυτή η αλλαγή στον απλό χρήστη. Και όταν λέω απλό χρήστη δεν μιλάω το χρήστη ο οποίος θα ανοίξει ένα browser και θα μπει σε ε, μια ναι, σελίδα. Εντάξει. Μιλάω για χρήστες οι χρησιμοποιούν αυτά τα πρωτόκαλα που FTP, HTTP ε, ναι. και χρησιμοποιούν υπηρεσίες διαδικτύου. Εντάξει, εδώ βέβαια εγώ προσωπικά βλέπω και μια... Να το, πει, αν το δούμε λίγο πονηρά, βλέπω και μια διάθεση Google να πει Α, εγώ το φέρνω αυτό το πράγμα. Καλά, Ξέρεις, Να φανεί ρε παιδημός, ε, α το πούμε ότι κατέχει μεγάλη πίτα του ιδρύματος σε πολλά πράγματα, α πούμε. Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί και μια, και να κλείσουμε το άρθρο, ότι έχει δημιουργηθεί η ομάδα δράσης Hellenic IPv6 Task Force, που έχει σαν στόχο την προώθηση της τεχνολογίας, ε, όχι πλέον σε επίπεδο του να τεστάρουν, αλλά και στον απλό χρήστη, να μάθει τι είναι αυτό το πράγμα. Και ο στόχος της είναι, όπως είπα, η προώθηση του πρωτοκόλλου στη χώρα μας γενικά, αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων εταιριών της και πληροφορικής λαμβάνοντας υπόψη στην αγορά και το ερευνητικό δυναμικό της χώρας. Πώς δηλαδή αυτό το πράγμα μπορεί να παθεί από τις διάφορες θεωρίες που μπορούν να το καρποθούν και να υπάρχει μια καλή ανταγωνιστικότητα, μάλλον σε εισαγωγικά αυτό πολλά, προς όφελος των, των πολιτών ας το πούμε. Ωραία. Αυτό. Ας το κλείσουμε? Το ε, ναι, υπάρχει. δεν υπάρχει τέτοιος. Yeah, yeah. επεισόδιο του τροφί για σκέψη έφτασε στο τέλο του αυτή τη φορά μαθαίνουμε γρήγοροι, δεν μπορούσαμε να γρήγορα ναι όντω εντάξει τα θέματα συζητήθηκαν πιστεύω όμω ε, απλά ήταν λίγο πιο μικρά σε έκθεση και ναι, μέσα να αναλύσουμε περισσότερο σε σχόλια θεωρώ ωραία να πούμε ότι μπορείτε να βρείτε το άρθρο στο www.newsfilter.gr υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο κάντε αναζήτηση με keyword τροφί ή το κατήγορη από το food for thought food επίσης να πούμε ότι υπάρχει ξεχωριστό RSS feed το οποίο είναι αποκλειστικά για το τροφία σκέψη μπορείτε να εγγραφείτε και να έρχεται κάθε καινούργιο επεισόδιο είτε στο email σας είτε στον RSS reader της επιλογής σας μπορείτε να αφήσετε σχόλιο στο άρθρο έτσι ώστε να, να ρωτήσετε κάτι να προτείνετε κάτι να δούμε ότι η εκπομπή έχει απήξη στον κόσμο ή εναλλακτικά να μας στείλετε email στο info at newsfilter.gr και κάτι άλλο να πω ότι έχω προσθέσει το, το podcast ε, στο podcast.sync.gr Είναι mm -hmm. ένα ε, site το οποίο μαζεύει όλα τα ελληνικά podcast ουσιαστικά Οπότε και όσοι είστε γραμμένοι εκεί μπορείτε να βλέπετε την πρόοδό μας και από αυτή την υπηρεσία Ωραία, αυτά λοιπόν Ήταν το καινούργιο επεισόδιο της εκπομπής Τροφή για Σκέψη Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας χόνεψη